ΛΟΑΔΑ 101.5 FM Stereo. Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του Τι άλλα ελληνικά ρε γάμο, το να χρησιμοποιήσουμε Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο Να, να σας βγάλουν στο δρόμο να πάτε με το πάρτι του καροτσάκι Με το φιερσόγγλε και να το πετάξετε στην ψητάλια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 Ρε, Αλέξη, θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή με τρελαθώ, σε φρούς. Τη σύνδενη μας είπες ότι ήσουνα, είσαι θαυμαστής του σχεδίου Marshall. Διότι γύρω στους 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Αυτές οι να άξερα, σκέφτομαι μερικές φορές με το μετολήθιο μυαλό μου. Αυτές οι 600.000 οικογένειες, σε κόμμα είναι. Θα μας αποζουρλάνετε εντελώς.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Ράδιο Άρτα στους 101,5 Είναι η εκπομπή στον τιχό, Στον τιχό. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060. Για τις δικές σας παρατηρήσεις οι οποίε είναι ευστοχότατε. Πάντοτε. Μουσική Να δούμε για καμιά ωρίτσα περίπου Τι έγινε πάλι, χαμός έγινε Τι έγινε πάλι, τα πάντα, τα πάντα, όλα, όλα γίνονται Χαμός έγινε πάλι κυρία μου και κυριέ μου Στην καθιερωμένη μαστούρα η οποία... Έχει μια έξαρση κάθε Σαββατοκύριακο Πάρε πάρε να Ανάμεσα στα ονόματα που μας έριξαν για τους περιφερειάρχηδες Και τις περιφερειαρχές σας Πάρε και τρομοκρατία Όχι με συγχωρείτε Πάρε και παρατημένα αυτοκίνητα με οπλοστάσια μέσα ρε μου. Ρουκέτες Καλάζνεκοφ τα οποία είναι πάντα καθαρά Μουσική Διότι ένας τρομοκράτης που σέβεται τον εαυτό του Το αυτοκίνητο το παρκάρει πάντα μπροστά σε ένα κατοίκητο σπίτι Για να μην δίνει στόχο Μουσική Μουσική Μουσική Αναλύσεις επί αναλύσεων πάλι Συνδέσεις επισυνδέσεων Και ανάμεσα σε όλα αυτά Ένας γενικός χαμός Για το ποιοι θα είναι η εκλεκτή Οι, οι οποία στις περιφέρειες Θα δώσουν τη μάχη Για τη σωτηρία ημών Κύριε Λέισον. Βέβαια η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και φυσικά δεν ασχολείται κανένας ε, με αυτή ε, Μια πραγματικότητα η οποία... Παρακαλώ Με ύψιλος μωρέ, με ε, Όχι μάλλον, τι να σου πω τώρα, ε, δεν χρειάζεται καν αυτή Αυτοί, αυτοί οι είναι τώρα δε. Μπράβο, ναι, σωστός, σωστός. Φαμ, σωστό. μην ελπίζεις. Καλημέρα φίλε μου, λέει εδώ ένας φίλος να διευκρινίσω λέει το ημών αν είναι με ήττα ή με ήψιλον. Κοίταξε, θα έλεγα με ήψιλον. Ούτε με ήττα, ούτε με ήψιλον. Αλλά τι να σώσουν, αυτοί έχουν φάει τον άμπακο, δηλαδή τι, ο άμπακος έχει χάσει την έννοιά του. Mm. Δηλαδή τι να σου πω δεν βρίσκω λόγια του και θεμπλόμ Είμαστε πια Βέβαια όπως λέγαμε η πραγματικότητα Είναι εντελώς διαφορετική Και είναι ε, μια πραγματικότητα Ακουραστούμε να τα λέμε Να κουραστούμε ρε παιδιά δεν έγινε και τίποτα Δεν φυτεύουμε νερό για να υδρώσουμε ε, Κτό των άλλων Τα οποία βιώνουμε Καθημερινά είναι και ο μήνας των λογαριασμών Αυτών όπως καταλαβαίνει Και στο γάμα το κυβότιο, το οποίο έχει ακόμα απ' από το σπίτι σου Το σπίτι σου ναι Λοιπόν έρχονται Σαν σφαίρε. Τέλος πάντων Εκείνο όμως το οποίο Αυτές τις μέρες Έπρεπε να πέσουν όλοι πάνω ρε παιδί μου Να, να δουν εκεί Την ταλέπορη κεφαλονιά Όπου Πραγματικά είναι Πληγωμένοι Οι άνθρωποι ζουν μέσα σε στην αγωνία Ζούνε ένα δράμα Δεν βοηθάει και ο καιρός από ό,τι βλέπετε Είχαμε το τελευταίο γεγονός Τις 5 το πρωί 5,7 ε, Ένα σεισμό Ξέρω εγώ τι είναι αυτός μετασεισμός oh, no. Τι να σου πω τώρα oh, no. Δεν είμαι βλέπεις πιο τζελέντης oh, no. Γεγονός είναι ότι... Κουνήθηκε όχι μόνο η Κεφαλονιά, αλλά και η Ήπειρος με αυτό το σεισμό. Δεν ξέρω και οι άλλοι που νεχθήκατε. Εκτός από το κούνημα που κάναμε όλοι να θαμάσουμε το Dancing with the Blar, οι Κεφαλονίτες, αλλά και οι άλλοι που σκιαχτήκαμε παραπέρα, βιώνουμε άλλα κουνήματα. Κουνήματα με τα οποία δεν ασχολείται κανένας, αφού μας διαβεβαίωσε, μας διαβεβαίωσε ο Ζούπερμαν, ότι η κεφαλονιά είναι ασφαλής προορισμός τουριστικός, ορίστε παρακαλώ Καλό το παλιγάρι, το όμορφο, το αψιλό Α, mm -hmm. ε, κουλήθηκες hey, κι εσύ πολύ, ε Αντιτσάρλα κανσιόν η Καντάρλε τανγκόνιαλε, σαν δικαλημένοι. Ναι, έγινε και δώ, ναι, έγινε και δώ. Αρχίσαρλα δικτυώνι, δε τανγκό κορατόν. Η αυρτες Θα στα πάρμες, ναι ε, <σμίλια> Σωστό. <σμίλια> Το μέχρι στιγμής να μας ενδιαφέρει Τα <σμίλια> άλλα άστα Έγινε <σμίλια> καλή σου μέρα <σμίλια> Καλή σου μέρα <σμίλια> Μόλι με διαβεβαιώνει ένας φίλος εδώ Ότι κουνηθήκαμε αρκετά λέει Και εδώ στην περιοχή Ορίστε παρακαλώ Παρακαλώ Να είσαι καλά καλή βομάδα <σμίλια> Καλώς κουνηθήκαμε στο παλικάρι να καλά, ό,τι επιθυμείς. <laughs> να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, Να σε καλά, να καλά. Τι καιρό έχετε πάνω. <laughs> πήραν και το Ιόνια ακόμη Α, <laughs> <laughs> τι μάταξεν. <μάθατε>, ναι. <laughs> Αυτό ναι, αλλά το θέμα είναι να είναι κάτω το γόνατο και όχι πάνω το γόνατο. <laughs> Έτσι μπράβο. <laughs> Νάσε καλά ρε, φίλε. Νάσε καλά. <laughs> <laughs> Α, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά. Νάστε καλά. Νάστε καλά. Νάστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους. Ε, Όπω σα έχει ενημερώσει και ο Θανάσης που αναμεταδίδουν ε, Κοζάνη και Κύπρο, και που αλλού δεν γνωρίζω ακόμη εγώ. Τα γνωρίζει καλύτερα ο Θανάσης Να είστε καλά, παιδιά. Τι καλημέρε εδώ από την περιοχή μα, η οποία κουνήθηκε. Βέβαια, είναι μια περιοχή, να σα ενημερώσουμε, η οποία γενικώ κουνιέται. Εσά που είσαστε πιο έξω από την. Ε, δεν τη γνωρίζετε καλά. Αλλά τέλο πάντων, λαχτάρισαν και εδώ. Όμω εδώ ήταν περαστικό. Πάει, πέρασε. Το μυαλό μα είναι στην Κεφαλαιά. Και στο δράμα που βιώνουν οι συνέλληνε εκεί πέρα, οι συνάνθρωποι μα, Ενώ άλλοι ασχολούνται με βρούβες Μετά βέβαια και όπως λέγαμε και την διαβεβαίωση του Ζούπερμαν Σαμαρά Ότι είναι ασφαλής προορισμός η κεφαλονιά Οι κεφαλονίδες χθε το βράδυ α, δεν έδωσαν σημασία στον εγκέλαδο Βγήκαν όξο με τις σαμπάνιες Να πούμε και πανηγύριζαν Και ενώ αυτά συμβαίνουν κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο ενώ ο κόσμο καίγεται και το ναι, χτενίζεται. Λοιπόν, όχι, μάλλον ναι, το τέτοιο χτενίζεται. Κυρία μου και κυρία μου, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πλακώθηκαν, κότεψαν να πλακωθούν οι τσίριζε, διότι λέει ποιον θα έχουμε υποψήφιο. Θέλω εκείνο, θέλω τον άλλον. Κυρία μου και κυρία μου, τα πήρε στο κρανίο ο, ο, ο Λαφαζάνη. Απήχε από την ε, ε, ψηφοφορία η αριστερή πτέρυγα τη αριστερή ε, ομάδα. Τη παράταξη του αριστερού που είναι πιο αριστερός από τον Τσίπρα του Λαφαζάνη με έπιασες έτσι λοιπόν διότι διαφώνησε με τις επιλογές του Τσίπρα ποιος είσαι εσύ του είπαν λέμε τώρα από μέσα τους για τους που θα βάλεις αυτούς τους υποψήφιους στις καλλικρατικές εκλογές οπότε λοιπόν επειδή το κόμμα είναι αρχηγικό και μπροστά είναι ο ένας ο μοναδικός ο καπετάν Αλέξης ο οποίος ελέγχει τα πάντα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία παρά τι σκληρές επικρίσεις λοιπόν η πρόταση του Αλέξη για τους 13 περιφερειάρχες Ποιοι είναι αυτοί Α, Εντάξει Είναι κύριοι και κυρίες οι οποίοι πάνω απ' όλα η μου είναι αριστεροί όπως έρχομαι εγώ αριστερή, όχι όπως κοιτάτε σεις, όπως έρχομαι εγώ, με... το διευκρινίσαμε έτσι, Α, έτσι ακριβώς είναι αριστερή, όπως έρχομαι εγώ, το όπως κοιτάτε σεις μην αληθορίζετε, μην αληθορίζετε, η κυρία Δούρου, Χαραλαμπίδου, Καρυπίδης και τα λοιπόν, και τα λοιπόν, η κυρία Κύριο Βασίλη και έγινε ο Γενικό Χαμό τέλο πάντων για τον... Δεν γούσταραν έναν εκεί για την Πελοπόννησο Πώ τον έλεγαν τέλο πάντων, το βουδούρη", πώ τον λένε αυτόν στην πελοπόνισσο. Βουδούρι! Βουδούρι! Πώ τον λένε, Βουδούρι! Ναι, Βουδούρι! Δεν τον ήθελαν, ρε παιδί Δεν τον ήθελαν. Δεν ήταν τόσο. Δεν είχε ο άνθρωπο τόσο αριστεροσύνη απάνω το όσο οι υπόλοιποι. Κάτι έγινε. Κατάλαβε μεγάλη με τι ασχολούνται αυτή τη στιγμή. Λε, α πούμε τώρα, λέμε, ρε παιδί μου, από μια ψηλή γνώση των πραγμάτων που έχουμε εδώ πέρα στην Ήπειρο, στην άπειρο χώρα. Όπω τα λέγανε κάποιοι. Λε και από την ψυλή γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε, α πούμε, ότι δεν γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι ο χοντρό, ο αψό, σαν το χαράλα από το φτιάχνει, ξέρει για ποιον σου μιλάω, για τον καχρημάνι δεν αντιμετωπίζεται από κανέναν. Του λόγου, μην του ψάχνετε. Μην του ψάχνετε. Είναι και οι λόγοι οι οποίοι αλλού δεν αντιμετωπίζονται άλλοι και παραπέρα άλλοι και παραπέρα άλλοι. Σε κουβέντα να βρισκόμαστε, ορίστε παρακαλώ ποια είναι τα ονόδο Κυρία Αγλαΐα Κυρίτσι Παπαπαπα λέγε μου τέτοια Φτιάξε με Ναρα μου Ναι, εντάξει, εντάξει Μη, μη, ναι Σώθηκε το Βόρειο Αιγαίο με την Αγλαΐα Έλα Αγλαΐα όπως έλεγε, τη γυναίκα του Καραγκιώζη τη λέγανε Αγλαία Αγλαεία. <Κι Κι> ναι, λοιπόν, σώθη. Όλοι ρε, θα σωθούμε. Καχή καχύποπτη. Όλοι ρε, είμαστε σωσμένοι. Και το βόρειο Κουρδιστάν θα σωθεί. Έχει και εκεί περιφερειάρχη. Αρκεί να είναι αριστερό και να προέρχεται από, το... από τι τάξει του Τσίριζα. <Κι <Κι> ορίστε, παρακαλώ. Έκλεισε ο τηλέφωνο. Ο τηλέφωνο τα πήρε στο κρανίο και έκλεισε. <Κι> όλοι θα σωθούμε, ρε. Το βόρειο Κουρδιστάν, το νότιο Κουρδιστάν, όλοι να. Το Ισλαμάνμπάντ. Το εισκύσαι χειρορίστες Έλα πες Έλα Έλα δίκτα Ναι μου τώρα μη με γυρνάς 300 χρόνια πίσω δεν είμαι και σαν τον καραϊσκάκι. Yeah. <γελίδε> καλά σε κάνανε, ρε. Αναρχό Ε, Είσαι, ανα... Είσαι αναρχοαυτόνομος <laughs> <γελίδε> Έλα. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. You're estoy, you're... Yeah. <γελίδε> <γελίδε> Να σε καλά, <ναν ninth dream> <γελίδε> καλημέρα. Αν σε κάψανε, θα σε κάνω, ρε. Φλαμπέ, ρε, θα σε. Κάνουνε φλαμπέ. Yeah, yeah. Κυρία μου και κύριε μου, είσαι σωσμένο, σου λέω. Και το βόρειο Ισλαμάν. Μπάντ θα σώσουν. Το εσκίσε here, πέρα, Δεν σταματάνε. Δε... Γι' αυτό αυτοί δεν θέλουν σύνορα, ρε, παιδί μου. Δεν θα σταματήσουν με τη σωτηρία. Θα το περάσουν τον Εύρο, δηλαδή. Τι περπατώ, θα πηδήξουν πάνω από τον Εύρο. Δεν μιλάμε για παρακάτω, Λιβύη και αυτά. Είναι όλα σωσμένα. Όλα. Θα γίνουν περιφέρειες τη Ελλάδα. Γιατί στο κάτω-κάτω τα έχουμε τα Όλα είναι ελληνικά. Και η Κίνα είναι ελληνική και είναι δική μας. Έτσι θα κάτσουμε ασκάσουμε. Και ενώ κυρία μου και κυρία μου συμβαίνουν όλα αυτά με τους περιφερειάρχηδες και τις περιφερειαρχέ, ο τρίτος κόλος του τρίτου πόλου, ο τρίτος κόλος του τρίτου πόλου, εκκινήθη, εκκινήθη σου λέω, με το όνομα αριστερή μεταρρυθμιστική κίνηση, ο τρίτος δημιουργήθηκε τρίτος κόλο με τον τρίτο πόλο όπου στέλεχη της διμάρ, της Ρημάδ συγκρότησαν κίνηση με το βαρύγδουπο όνομα αριστερή μεταρρυθμιστική ε, κίνηση Πααααα Παααα πα, πα. Τι να τι προσώπα τα είναι εδώ Μάλιστα. Ε, πήγαν λοιπόν τα προσώπα τα αυτά του χώρου της ανανιωτικής και μεταρρυθμιστικής αριστεράς Μέλη, Φίλοι Όλοι αυτοί οι παλαμακιστές Καταλαβαίνεις τώρα πάει το βόλεμα ψήνυφο Λοιπόν Αρνήθηκαν να, να μην συμπορεύεται το κόμμα το κόμμα της Ρημάδεως με τους 58 και συγκρότησαν είναι δηλαδή μιλάμε τώρα η ο Αγριαντώνης ah, η κυρία Αγριαντώνη Χριστίνα σκιάχτηκα Αγριαντώνης η κυρία Αντωνίου ο Αντωνίου Γιάννης ο Βαρελάς ο Γλαμπεδάκης ο Δελιπέτρο ο Διώχος και άλλα τέτοια προσώπατα μας είπαν ότι η χώρα βρίσκεται σε φάση μετάβασης Το κατάλαβες ρε βούρλο Η χώρα είναι σε φάση μετάβασης Και αν δεν οδηγηθείς από τον τρίτο κόλλο του τρίτου πόλου Που λέγεται και πως λέγεται Έλα ορίστε παρακαλώ Αυτοί όλοι είναι βολεμένοι Θα σου πω εγώ τι δουλειά κάνω Είναι βολεμένοι αυτοί όλοι αυτοί όλοι είναι βολεμένοι σε μάσες ξάπλε και προγράμματα Διότι πολλά χρόνια τώρα από την εποχή του Σιμιτέκουλου φωνάζουμε Πείτε μας ρε εσείς που μαζεύεστε και παλαμακίζετε Αυτές τις ιστορίες Τι δουλειά κάνετε Μάλιστα προτρέψαμε και το δώε Ως ρουθιανάριδες μεγάλη να πούμε Κλείς τους μέσα εκεί που μαζεύονται στους 58 Κλείς πόρτες και κάν τους έναν έλεγχο Να δούμε από πού ζουνε, Πώς ζουνε από τι βγάζουν το χαβιάρι του και το παντεσπάνι του Και έρχονται να μου σπολήσουν αυτή τη στιγμή Αριστερές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμιστικές κινήσεις Και όλα αυτά τα πράσινα άλογα Αυτό κάνουν αγαπημένοι μου τηλεακροατοί Βολεμένοι ξεπουλημένα τομάρια Με τη συνείδηση στην κολότσεπη Ένα εκατομμύριο φορέ τα έχουμε πει Αν τα πούμε κι άλλη μία Δεν πειράζει μωρέ και τι έγινε μωρέ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Στρέψε τη ματιά σου στον τρίτο κόλλο Του τρίτου πόλου Όπου λέγεται αριστερή μεταρρυθμιστική κίνηση Τράβα σε μια σύναξη Όπου μαζεύονται για να παλαμακίσουν Τον κάθε σωτήρα που εμφανίζεται Και μέτρα Μέτρα χαραμοφάιδες Μέτρα πακέτα Εσπα μέσπα Πώς τα λένε να πούμε Μέτρα το φαγοπότι των 30 τελευταίων χρόνων. Εμφανίζεται εκεί, φοράει και στολή εργασία πάντα. Δεν εμφα... Και παίρνει και τα μάξι, το... όχι το καλό τα μάξι, το καλό το έχει στο γκαράζ. Λοιπόν, με τη στολή εργασία να πάει να παλαμακίσει αυτούς τους τύπους τύπου δημιουργώντας, δημιουργώντας μεγαλύτερο βάθος, πώς να το πω, δημιουργώντας μεγαλύτερο χάσμα Μεταξύ της μερίδας του λαού που υποφέρει αυτή τη στιγμή Από τους ίδιους οι οποίοι ήταν, είναι και θα είναι βολεμένοι Διότι ο σκημένος, ο Γερμανοτσολιαδάκος Τελικά από ό,τι μας δείχνει η ιστορία των τελευταίων 70 χρόνων Δεν χάνεται Είναι μέσα σε όλα Είναι μέσα σε όλα Απλά αλλάζει κουστούμι Κυρία μου και κυρία μου διότι, διότι... Παρακαλώ Πολύ μ' άρεσε η... Ε, γι' αυτό είμαι περήφανος διά του μου. Μία η μία μερίδα μου παιδό ο υποφέρει από τις ψήφους και μία άλλη μερίδα αποφέρει ψήφους. Ε, ε. Πάρα πολύ σωστά. Και το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε; Τι κάνουμε εμείς που... Να πάμε στον τρίτο κόλλο του τρίτου πόλου. Κοίταμε όπως έρχομαι. Ό, όχι. Θα σκύψουμε πάλι το κεφάλι. Διότι βγήκε ο σύμμαχός σου Βγήκε ο υπερασπιστής σου Βγήκε ο άνθρωπος που νοιάζεται για σένα Που δεν κοιμάται το βράδυ Αν δεν μάθει καλά νέα από την Ελλάδα Για το σόιμπλε σας μιλάω Και μας είπε Ότι παιδιά 10 με 20 δις θα σας σχώσουμε ένα καινούριο πακέτο Το οποίο δεν θα λέγεται Μνημόνιο για να μην προκληθούν Όλα αυτά τα πράγματα Για να μην βάλουμε και σε δύσκολη θέση τους πολιτικούς Και... Απολογούνται, και λένε, απολογούνται λέμε τώρα, και λένε διάφορα στις Αλλά θα το πούμε ξέρω εγώ ε, πακέτο φιλίας Αλληλεγγύης, στήριξης Ε, ο Βενιζέλος δεν μας είπε το φόρο αλληλεγγύης Πώς μας το είπε το Χαράτσι Φόρο αλληλεγγύης Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Από το νέο δάνειο έως 20 δί ε, Για να σωθούν για μία ακόμη φορά Λέμε τώρα οι τράπεζες και να παίρνουν και τα φράγκα τους στους πίσω να τα παίρνουν στην ώρα τους Τι... Τι θα... Τι από τι αντίκτυπο θα έχει Τι αποτέλεσμα θα έχει Μπορείς παρακαλώ Το ματσέτο Το ματσέτο Α! Το, μυα... το μακέτο και το πατσέρα <χω> Το, <χω> το κάνει έτσι πακέτο ο Καλά μου λες ρε φίλε Το μακέτο το έκανε πακέτο Σιμίτης Όμως από ό,τι βλέπεις Από ό,τι βλέπεις η Λινάρα Ο Σιμίτης είναι μπροστάρις Αυτή τη στιγμή Είναι μπροστάρις Με κινήσεις των 58 Με ελιές, με κουκούτσια, με κονσέρβες <χω> Και με διάφορα άλλα Κυρία μου και κυρία μου Τώρα, αν εσένα σε ενημερώνουν, λέμε ρε παιδί μου ότι από κάπου έχεις μια πληροφορία, μια ενημέρωση ότι από τα πρακτικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που βγήκαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτεται ότι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία δεν θα πουλούσαν τα ελληνικά ομόλογα και έτσι πάρθηκε η απόφαση για το δάνειο στην Ελλάδα, πως ενδιαφέρει, έτσι να σε ενδιαφέρει και ο Ζούπερμαν να είναι καλά. Όταν όμως η Ελλάδα πήρε το δάνειο, οι τράπεζα των τριών χωρών ξεπούλησαν τα ελληνικά ομόλογα. Αυτά τα γνωρίζετε. Δεν χρειάζεστε πια άλλη ενημέρωση. <σομίου> Παρακαλώ. <σομίου> ναι. Κώστα εσύ <σομίου> είσαι. Έλα. Μη <σομίου> <πέρα, σομίου> <α. σομίου> μου λες τέτοια. Μήνω, θα σταματήσω <σομίου> την εκποδί τώρα αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ τώρα μου, πε μα, με σκότωσε ρε Κώστα Με πούμε. Λαγιά, με ρε Κοζάνη αυτή τη στιγμή ο φίλος μας ο Κώστας από την Κοζάνη. Τι κάνει ρε μου, λέει. Εδώ έχει πρόβλημα ο Βοσκόπουλο με το DNA τη κόρη του. Δεν κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να να έχει βγει κάνει να Τώρα τι να σε νοιάζει, θα μου πεις εσένα για τα πρακτικά του διεθνή Ομβεσματικού Ταμείου και πως και έτσι κι αλλιώς κι και και πασαλημανιώτηκα. Τι να σε νοιάζουνε. Το θέμα ήτανε αν κούνησε καλά τον κόλο ο Μακατάμπα, πως το λέγανε χτες. Μα, μα, μαύρο Μάμπα, ξέρω πως για όλο να πούμε για το Dancing with the Blur. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ. Ο Οιχολύπτης σήμερα έχει κέφια με, μας πάει, α, ετοιμάζεται για το καρναβάλι Για το Ρίο ο Οιχολύπτης Βέβαια εντάξει, εμεί το καρναβάλι εδώ το έχουμε κάθε μέρα Απλά τις μέρες του πραγματικού καρναβάλου θα κάνουμε μάλλον λίγο κράτη Κυρία μου και κυρία μου Έχουμε πει, έχουμε μάτα ξαναεπεί, όταν... Διαθέτεις ε, υπουργούς καρτούν τύπου μπουμπούκου οι οποίοι βγαίνουν σε ό,τι εκπομπή υπάρχει και λένε διάφορα ε, ανάμεσα στα άλλα ο ημέτρος μπουμπούκος είπε ότι λέει, ήξερα λέει ότι τα μνημόνια είναι διότι βγήκε σε μια εκπομπή εκεί πέρα και Δήλωσε λέει ότι αν και... τα ψήφισε τα μνημόνια Αν και ήξερα ότι είναι καταστροφικά για τον ελληνικό λαό Έλα ρε έλα. Μη στεναχωριέσαι Μπουμπούκο Όχι ο Μπουμπούκος γιατί να στεναχωρεθεί Μη στεναχωριέσαι Ελληνάραμ Καθόλου μη στεναχωριέσαι Εκεί θα είναι και ο Μπουμπούκος Και οι παλαμαγιστές του Και τα σωτήρια πατριωτικά κόμματα Τα οποία... Ετιμάζουνε ο νουπο τη σωτηρία σου γενικώ μιλάμε τη σωτηρία σου Τι έγινε η Χρυσή Αυγή έγινε Εθνική Αυγή Εθνικός Πειραιός Ξέρω εγώ τι έγινε Άλλαξε λίτ Θα αλλάξει το καταστατικό για να κατεβεί στις εκλογές Το θέμα είναι το θέμα είναι το εξής Παρακαλώ Έβαλε το ποπού η είμα <laughs> Μόλις είπα όπο, όπο, όπο, Έβαλε το ποπού η είμα <laughs> Μόλις είπα <laughs> <laughs> Η πράγμα είναι η εξής Ότι Αυτοί τώρα θα κάτσουν να κάνουν Αντί από την αρχή αναλύσεις για την πώ την είπαμε εθνική αυγή ε, Αυτοί οι οποίοι την φουντώνουν την εθνική χρυσή μπαλαματέλλια, πως τη λένε αυγή. Τι να κάνουμε κυρία μου και κυρία μου. Βέβαια το... το στέ... στέ... Το, απεφάνθηκε λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο ότι οι, οι, οι περικοπές των συντάξεων, των εφάπαξ και των μισθών από ενστόλους μέχρι αρχιερείς ό κυρία Λαέις να μας λυπήθηκε ο Θεός είναι παράνομε και πρέπει να επιστραφούν πίσω. Όλα του περικόπηκαν. Α τώρα έβαλαν και του αρχιερεί στο σκληρό πυρήνα. Μα είχαν πει για το σκληρό πυρήνα ότι είναι οι δικαστέ, οι ένστολοι και ποιοι άλλοι. Και α, τώρα έβαλαν και του αρχιερεί. Να του επιστρέψετε τα λεφτά. Μπα και κινηθεί η αγορά. Α, μεγάλε. Θα μου πει πια αγορά. Δεν έχει σημασία τώρα το ότι περιμένουν 250.000 άνθρωποι. Τη σύνταξη από το ΕΚΑ περιμένουνε τη σύνταξη από το ΕΚΑ. Ορίστε. 3 Τρία χρόνια περιμένει σύνταξη. Α μάλιστα. Ξέρω μόρδι μου, εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κομμένα πόδια και τους να περάσουν από επιτροπή, λες, και να ξαναφιτρώσουν τα πόδια. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Ναι. ναι. ναι μου λίγο γρήγορα. Ναι. Ναι. ναι. Καλά, καλά, Ναι. Ναι. Να είστε έτοιμοι. Ναι. Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τρία χρόνια ε, παλεύει εδώ ο άνθρωπος. Είναι μία από τις περιπτώσεις, χιλιάδες περιπτώσεις. Των ανθρώπων οι οποίοι περνάνε από... Των βαριά πληγωμένων στους, στους συνανθρώπων μας Οι οποίοι πρέπει να περνάνε από αυτό το βάσανο της Επιτροπής Και να... θύμισα στο φίλο την υπόθεση του ανθρώπου ε, Που χωρίς πόδια τον καλούσα στην Επιτροπή Λέει μήπως και φυτρώσουν τα πόδια του να πούμε Με τέτοιους έχεις να κάνεις Βέβαια ε, τις συντάξεις αυτές του Ίκα ε, Τις καθυστερούν δεν τις δίνουν στους ανθρώπους Διότι το ποσό που πρέπει να καταβληθεί είναι γύρω στα 2,5 δις κατάλαβες και 2,5 δις δεν υπάρχουν 2,5 δις υπάρχουν για να θρέφεται όλο αυτό το, το κολοσύστημα για να κλέβουν οι μέτεροι για να κάνουν τις απαχτές τους ειδικοί του, αλλά για τον Κοσμάκη ο οποίος είχε συμφωνήσει σε αυτό το κράτος το αποκαλούμενο κράτος ότι θα δουλέψω 30, 35, 40 χρόνια άρτησες φορές μου για να έχω μια, μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μια σύνταξη να αντιμετωπίσω αξιοπρεπώς τα κυρατιά μου αυτή η συμφωνία δεν ισχύει ισχύουν οι καινούργιες συμφωνίες που κάνουν οι Ζανιάδες, οι Θεοχάριδες οι Στουρνάριδες και όλοι αυτοί οι αποκαλούμενοι σωτήρες αλλά επιμένω και τονίζω πάνω απ' όλα οι παλαμακιστές τους χωρίς τους παλαμακιστές τους δεν είναι τίποτα άλλο από Στουρνάρια πραγματικά Στουρνάρια τώρα πως αποδεχόμαστε εμείς το να έχει αυτοί οι άνθρωποι που στενάζουν στι επιτροπές όπως μας είπε ο φίλος προηγούμενα Οι άλλοι δίπλα να μην ε, παίρνουν τη σύνταξη Τα γερόντια να, να έρχεται ο μήνας να πάρουν τα φάρμακα Και να είναι σαν να τους οδηγούν στη λεμιτόμο Οι καρκινοπαθείς στα νοσοκομεία να περνάνε τα ίδια Μη μου, Μη μου κουράζεστε Αυτά έπρεπε να λένε κάθε μέρα Στις μαστούρο τηλεοράσεις τους Και στα μαστούρο ραδιόφωνά τους ε, εαφ... Εφόσον δεν τα λένε βέβαια γίνονται και υποψήφοι περιφερειάρχε Βορείου Αιγαίου. Ορίστε. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πού πήγαν. Αυτά τα δυόμισι δι είναι αυτών των ανθρώπων μόνο που πήγαν. Με ρωτάει ένα φίλο τηλεακροατή εδώ πέρα. Αυτά τα δυομισι δι ειναι αυτο των ανθρωπων μονο που πηγαν με ρωταει ενα φιλο τηλεακροατη εδω περα αυτα τα δυομισι δι που πήγαν. Πού πήγαν. Τα λεφτά των ταμείων που πήγαν. Ξέχασε ποιοι τα παίζαν στο χρηματιστήριο, Επισημητέκολου. Ποιοι τα παίζαν στο χρηματιστήριο, Ποιοι τα μοιράζαν. Πού πήγαιναν για καταθέσεις και μετά δίνονταν τα, τα, τα, τα θαλασσοδάνια από τα χειδρομικά ταμιευτήρια και από άλλες τράπεζες Σε κόμματα και σε ημέτερου. Είναι σε θυρίδες Μην νομίζεις ότι αυτά τα λεφτά δεν κάνουν φτερά. Δεν είναι στραγαλίνια, τσόνια. Στραγαλίνια για του παραπέρα είναι οι καρδερίνε. Να πετάξουν. Λοιπόν, σε είναι Τι οι θηρίδες. Τώρα αν σου βγάλουν σε ένα γκάντα εκεί και σου λέει Παρέ δε λίγδα, 7 εκατομμύρια γκ... Ο κάντας, τώρα Επέστρεψε 7 εκατομμύρια Λοιπόν, αυτά είναι για το ονόρο και για κατανάλωση Αυτά είναι για το ονόρο και για... για κατανάλωση Ξεκινάνε σήμερα οι αγαπημένοι μας φίλοι αγρότε της... Ε... Κινητοποιήσει με μπλόκα και κλείσιμο εφοριών. Έρα παιδιά, με συγχωρείτε. Εδώ πέρα, εσεί, οι αγρότε είναι μια, μια ομάδα του πληθυσμού, πώ να την πω, μεγάλη. Τόσο καιρό που πηγαίναν και έρχονταν οι συνδικαλιστάδε σα και σα δουλεύανε, δεν τα βλέπατε αυτά τα πράγματα. Και τώρα κατεβαίνετε σε μπλόκα. Πώ κατεβαίνετε σε μπλόκα, με το λίτο των συνδικαλιστάδων δεν κατεβαίνετε σε μπλόκα. Πριν κανένα μήνα σα είχα κάνει την πρόβλεψη που το. Που λέγατε πάλι ότι θα κατεβείτε να κάνετε μπλόκα. Θα κατεβείτε, θα ανάψετε τι φωτιέ. Τώρα βέβαια δεν είναι εποχέ να σα τριπίσουν τα λάστιχα όπω άλλε σωτήριε εποχέ. Θα διαπραγματευτεί ο συνδικαλισταρά, κάτι θα σα τάξουν από εδώ, από εκεί. Θα ξαναγυρίσετε στου αγρού. Και θυμάμαι τον αγρότη που του λέω: Τι γίνεται, ρε φίλε, κάτω. Βάζετε κανένα όργωμα. Τι όργωμα μολύνει να κάνει για να πάρω ένα βαρέλι πετρέλαιο για το τραχτέρ πρέπει να πουλήσει σπίτι. Άλλαξε τίποτε Αντίθετα από τότε γίναν χειρότερα τα πράγματα Σας βάλαν βιβλία εσόδων-εξόδων Σας έχουν ξεσκίσει με τα δάνεια Τα δάνεια πήγαν στου... σε ξένες τράπεζες Τι άλλαξε από τότε Χειρότερα έχουν γίνει τα πράγματα Τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα και θα γίνονται χειρότερα μέρα με τη μέρα γιατί δεν εννοούν οι φίλοι μας οι βολεμένοι αυτή τη στιγμή να καταλάβουν αυτό που τους λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έρχεται η ώρα παιδιά η ώρα πλησιάζει μισκάτι Πήγαν να κάνουν έλεγχο σε ένα πανηγύρι ε, σε ένα χωριό εκεί ένας πολιτιστικός σύλλογος έκανε ένα πανηγύρι στη γέφυρα στη Θεσσαλονίκη και οι εφοριακοί βέβαια που θα πήγαιναν να δουνε αν ο καφεντζή του χωριού κόβει αποδείξεις για τα σουβλάκια που πουλάει στο πανηγύρι και φάγανε ένα γερό κράξιμο για να έχουν και οι άνθρωποι ένα πάτημα να διεκδικήσουν το επίδομα επικίνδυνοτητας. Τώρα θα ζητήσουν και, επί... και επίδομα κραξίματος. Ναι, έγινε ένας γενικός χαμός, τους κράξανε εκεί πέρα στο πανηγύρι ε, τους εφοριακούς της δόης Αμπελοκήπων Σαλονική Κατάλαβες τώρα μεγάλη <Κι> Φυσικά ο, ο, ο εφοριακός και ο τη. <Κι> η μαγιά θα την πουλήσει σε μένα που θα πάω στον Κισέ <Κι> Δεν είμαι προστατευμένος από πουθενά <Κι> Σε μένα θα την πουλήσει τη μαγιά σε σένα θα την πουλήσει τη μαγεία. Εσύ μπορεί να τραβήξεις να πούμε και κανένα στυλιάρη να πούμε και να το φέρεις στο κεφάλι Κυρία μου και κυρία μου Κάτι δεν πάει καλά με αυτού τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται από την Τουρκία Το εισιτήριο λέει είναι από 2.000 ευρώ μέχρι και 10.000 ευρώ Είναι ετοιμοκατάλογος λέει των δουλεμπόρων στο Αιγαίο για τη διαδρομή από τον Μπο Μποντρούμ στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι τώρα ας ξανααναρωτιόμασταν και παλιά αυτοί οι τύποι τώρα με 2 με 3 με 4 με 5, όχι με 10, δέκα, 10.000 δέκα ευρώ τώρα είσαι εκεί πέρα... ναι όχι άρχοντας πάμπλουτος πώς θα μαζεύουν. Πού τα βρίσκουν να τα δώσουν. Και γιατί δεν κάθονται εκεί πέρα να πούμε να τα φάνε Παρακαλώ Σε δούλεψε Είναι δυνατό Τους δίνουν τα χαρτιά, μάλιστα, μάλιστα Να καλά Ένας φίλος λέει, ρώτησε κάποτε δύο Αυγανούς Πώς περάσατε ρε παιδιά, λέει, δεν εγώ και ο αδερφός μου Του λέει, πληρώσαμε από 6.000 δολάρια Και πού τα βρήκατε, Του λέει, πουλήσαμε το σπίτι στο Αυγανιστάν <laughs> 6.000 δολάρια <laughs> Ναι Τώρα τους κρατάνε τα χαρτιά, εντάξει, έρχονται χωρίς χαρτιά ε, Τους κρατάνε τα χαρτιά οι Τούρκοι η μπίζνα αυτή με τους, αυτούς που αποκαλούμε λαθρομετανάστες την, έχουμε, την είχαμε βγάλει πριν 3-4 χρόνια αν θυμόσαστε ακούγοντας αυτή την εκπομπή με την ιστορία των επιδομάτων επί Πασοκιστάν που έπεφταν ε, για την είσοδο ειδικά από τον Εύρο το τι χρήμα έπαιρναν από την ΕΕ την ΕΕ τους συμμάχους πάντα η ΕΕ είναι για το καλό μπροστά και την είχαμε βγάλει τότε Είναι μεγάλη μπίζνα αυτή εκτό των άλλων που περιέχει αυτή η κατάσταση Είναι και μπίζνα Είναι φράγκα στη μέση Είναι χοντρά φράγκα Πάντως επανερχόμενοι στην πραγματική ζωή Προσέξτε Και δώστε σημασία στην είδηση Αν έχετε πουλήσει το αυτοκινητό σας Στο εξωτερικό Λέμε τώρα ρε παιδί δεν... Ή αν έχετε καταθέσει τις πινακίδες Αλλά θέλετε να το πάτε για ανακύκλωση Όχι θα πρέπει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας Έτω, Έτσι θα πας ρε. Πού πας καραμίτρο; Θέλουμε λεφτά Θέλουμε κι άλλα λεφτά Θέλουμε πολλά λεφτά <Κι> Πάντως από τα 52 δις που χρωστούσαμε οι Έλληνες Στο δημόσιο πέρσι Φτάσαμε τώρα που έκλεισε το 2013 Να χρωστάμε 62 δις <Κι> <Κι> <Κι> <Κι> <Κι> Εδώ το μεταξύ η αγαπημένοι μας φίλοι Γερμανοί δεν κάνουν τίποτα άλλο οι συμμαχοί μα. Μην το ξεχνά αυτό. Οι συμμαχοί μα το να τονίζουν ότι συνεχίζουμε να είμαστε ο περιούσιο λαό. Η, η Bild, λοιπόν, αυτή η κολοφυλάδα η γερμανική, ενημέρωσε του Γερμανού. Του Γερμανού, προσέξτε, κάτι θα χρειάζονται αυτή τώρα Κάτι εκλογέ θα έχουν, δεν εξηγείται αλλιώ. ή θέλοντα να του κάνει να νιώσουν περισσότερο αδέρφια με του Έλληνε. Κάποιο λόγο θα υπάρχει που έκανε αυτή την δημοσίευση ότι ενώ κάθε γερμανική οικογένεια έχει ουσιαστικά 51 περίπου χιλιάδες ευρώ η κάθε ελληνική οικογένεια διαθέτει 101.000 ευρώ Αλλά καλά ελάρχη 61.000 ευρώ ε? και εγώ έχω 101.000 ευρώ και εσύ έχεις 101.000 ευρώ και ο άλλος έχουμε όλοι από 101.000 ευρώ και αναρωτιέται η καλή εφημερίδα των συμμάχων και φίλων Γερμανών Γιατί να σώσουμε εμείς τους Έλληνες Αφού έχουν τόσα πολλά λεφτά Η κάθε οικογένεια 101.000 ευρώ Και δεν τα βάζουν να σωθούν να... Γιατί δεν δίνεις ρε σώσεις, Γιατί δεν δίνεις ρε μπερνάζα, μπερνάζα. Γιατί δεν δίνεις τα λεφτά ρε μοναχού φαγά Έχει δώσει Έχει δώσει έχει δώσει να βρήκα τον καναλάρκι ο οποίος έχει δώσει Δώσε πράγμα <Το <Το <Το <Το <παρτιζάνο> Ποτέ, ποτέ Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου Την ιστορία στην Ουκρανία δεν ξέρω αν την έχετε παρατηρήσει Αν την έχετε παρακολουθήσει με συγχωρείτε Με μπέρδεψε ο καναλάρκις ε, η... Είναι μαύρη ιστορία Η ιστορία της Ουκρανίας Μου φύγε Μου φύγε τα κλουτσάνα Σα παλιάλο Λοιπόν Εντάξει είναι τώρα Λοιπόν Η ιστορία στην Ουκρανία Θα την έχετε παρακολουθήσει ε, Το τι γίνεται εκεί πέρα Για να Όχι απλώς να βάλει πόδι Η Ευρώπη, ΕΕ, Αλλά για να είναι ολοκληρωτικά Υποκατοχή και η Ουκρανία Λοιπόν η Ενωμένη Ευρώπη λοιπόν Τόσο η Ενωμένη Ευρώπη όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Όλα είναι ενωμένα Είδες δεν πας μπροστά άμα δεν είναι ενωμένα τα πράγματα Ίδεν ότι δεν περνάνε οι Και όλα αυτά τα Τα οποία κάνανε Με τις προβοκάτσιας μέσα στην Ουκρανία Και στέλνουν πακέτο Οικονομικής βοήθειας Η πλάκα είναι η εξή. Αυτοί Όντως τσιγκούνιδες το ξεκινάνε, σου λέει. Θα κάνουμε τι προβοκάτσε και πα και αλλάξει και γλιτώσουμε. Στο τέλο δεν τα γλιτώνουν τα πακέτα. Πρέπει να στέλνουν παντού λεφτά. Χάλευε τώρα στην Ελλάδα. Για να δημιουργηθούν τώρα τραχώσα κόμματα, είναι πολλά τα λεφτά άρη Έτσι λοιπόν και στην Ουκρανία, μα είπε η Κάθριν Άστον, η οποία είναι ύπατη εκπρόσωπο τη ΕΕ μας για την εξωτερική πολιτική, ότι μα το είπε, μα διαβεβαίωσε η Κάθριν ότι οι Ουάσιγκτον και οι Βρυξάλε. Ετοιμάζουν ένα σημαντικό ύψους βραχυπρόθεσμο βέβαια οικονομικό πακέτο προς την Ουκρανία. Ουκρανία, ντυ, γεια σου και εσύ. Να τελειώνουμε, Μουσική Και το μεταξύ. Όπω λέγαμε, την προηγούμενη εβδομάδα περίμεναν να εισπράξουν ε, για να παρουσιάσουν το εικονικό πλεόνασμα 800 εκατομμύρια. Περίμεναν να εισπράξουν. Λοιπόν εισέπραξαν ε, το τρίτο Το ξέρεις Το κοντύτερο Και Οι Έλληνες από τα 800 που περίμεναν να πληρώσουν Πλέρωσαν βρέθηκαν Και οι Έλληνες που πλέρωσαν 220 εκατομμύρια Αυτοί βέβαια περίμεναν 800 Οπότε όπως καταλαβαίνεις Τώρα υπάρχει προβληματισμός Στο Υπουργείο του Στον Άρεος τι θα κάνουμε Πρέπει να απεργαστούμε καινούρια κόλπα Διότι δεν μα.. Παίρνει πρέπει να μαζέψουμε λεφτά okay. Και εμείς θα ξαναρωτήσουμε Από πού ειναι μεγάλη Από πού υπάρχει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού Άντε να σας κουράσουμε πάλι Να τα ξαναπούμε Που δεν, υπάρχει, δεν έχει καμία πηγή Εισοδήματος <Το> Δεν έχει πως να στο πούμε αλλιώς Τι ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε Άλλα ρε, μου <Το> Παρακαλώ Ε, μπράβο, μπράβο, σωστό, σωστό ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι, σωστά λέει εδώ ο φίλος Άιντε λέει και δύναμε τα 800 εκατομμύρια Και δύναμε και ένα δις, και δύο δις, και τρία δις Θα βρίσκαμε και τα δύναμε εμείς τα ταλέποροι Αφού ο φίλος μας ο Σόιμπλε ετοιμάζει άλλα 20 δις να σου στείλει Δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία Τα έχουμε μάτα δεν γίνεται το ψηλικατζίδικο να ζήσει με δάνεια Δεν γίνεται πόσα δάνεια Ό,τι θέλουν κάνουν Ό,τι θέλουν κάνουν Ξαναρωτάμε λοιπόν Από πού υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν καμία πηγή εισοδήματος Δεν λένε να σπρώξουν τη μέρα, λένε να σπρώξουν την επόμενη ώρα Δεν είναι μπροστά τους ο εφιάλτης του ηλεκτρικού ρεύματος, του κοινωνικού αγαθού, της υγείας Όλα αυτά τα πράγματα Είναι η, είναι η, η, η τροφή το Να καταλα... καταλάβετε ρε μπουλάκια μου Είπαμε τι άλλα ελληνικά Να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσι μου Δεν υπάρχουνε Δεν υπάρχουν άλλα ελληνικά Πρέπει να αρχίσουμε να πούμε να Κυρία μου και κύριε μου Σας έχω χαρούμενη είδηση Σας έχω χαρούμενη είδηση η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας της Ελλάδο περνάει σε αμερικάνικο οίκο Εεεε η αμερικάνικη εταιρεία πως τη λένε κασμαν and Wakefield Ξέρω πάντων, έτσι τελο πάντων είναι μία από τους μεγαλύτερους οίκους real estate διεθνώ και θα περάσει στα χέρια της η διαχείριση της εταιρεία τη αξιοποίηση, εκκλησια... εκκλησιαστικής εκκλησιαστική δηλαδή ρε Γιάννη Ακήνη της περιουσίας ναι. Ναι, να τελειώσω. Ναι, ναι, ναι, ναι να τελειώσω να τελειώσω να τελειώσω λοιπόν διότι αυτή η εταιρεία ε, μπορεί να με μπέρδεψε μένα στο όνομα είναι Γκρουπ Ροκφέλλερ Λοιπόν, έτσι λοιπόν Επειδή ήταν ΑΕ, πρόσεξε Η εταιρεία αξιοποίηση εκκλησιαστικής Εκείνη Αλφα περιουσίας ΑΕ ΕΑΕΑΠ, ΕΑ, ΕΑ, ΕΑ, ΕΑ, ΕΑ, ΕΑ, ΕΑ, Στα λέω, ναι Λοιπόν, θα περάσει στα χέρια Της εταιρίας αυτής Που είναι η μεγαλύτερη Στα Real Estate, Για να κοιμάται ήσυχη και η εκκλησία Βέβαια εμένα πάντα μου έρχεται στο μυαλό η ρύση εκείνου πως τον λένε ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι και πως τον λένε Που είπε ότι όταν βλέπω Αλεξικέραυνα λέει στα καμπαναριά των εκκλησιών Διακρίνω λέει μία αμφιβολία Ορίστε παρακαλώ Για Πως Ποια... <laughs> την είπε will... Γιατί Γιατί Γιατί? Πώ τούρθετε! Πώ τούρθετε το απλό κουόρτο, Να είστε καλά, να είστε καλά, να καλά, να είστε καλά, ρε να είστε καλά, μα έχουν αφαιρέσει και το γέλιο, μα τα έχουν αφαιρέσει όλα. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, και ενώ θα περάσουμε από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, άλλο ένα 24ωρο μέσα σε Χρώμο ιστορίες Μέσα ε, Σε καλάς νικοφ, Καθαρά πάντα έτσι Πεντακλίνερ τα καλάς Νίκο Σε βόλα yeah. Σε περιφερειάρχηδες και περιεφερειαρχές Η πραγματική Ζωή Δεν θα τρέχει Δεν μπορεί να τρέξει πια Είναι κουτσί, είναι λιλαβωμένοι είναι, είναι, είναι άνθρωποι που υποφέρουν Είναι άνθρωποι που υποφέρουν Άλλου τους έχουν βρει σεισμοί άλλου τους έχουν βρει ατυχίες Άλλοι δεν έχουν δουλειά, άλλοι έχουν αρρωστήσει Άλλοι, άλλοι, άλλοι, άλλοι Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες Κι όμως κυρία μου και κυριέ μου Όλοι αυτοί Όλοι ασχολούνται Με οτιδήποτε άλλο Εκτός από αυτό που θα έπρεπε να ασχολούνται Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπή Θα μας επιτρέψετε Να ακούσουμε πραγματικά ένα ωραίο ε, τραγούδι Το οποίο είναι εκεί απάνω από την αγαπημένη μας Μακεδονία Όπως πάντα Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Αφιερωμένο σε όλους σας Τιίνος, Τλβε τηνος <Τιν οσμανουλά> To do Laiman, <Sessus> Imana, to live at Σήμερα, ντουλαμ, ντουλαμ, ντουλαμ, Περαπανίγκη, Σι. Περαλαζού, Αλαζού, Νίγα, Αλαζού, Νίγα, Αλαζού, Θέρες δις μη Κυρίες μου και κύριοι, τέλος Ο Ντούλας Τι Τιν ως θλίβεται ε, Του Ντούλα φυσικά Του Στουρνάρα θα θλίβεται <σομίλει> Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Μη κάσ. Η μάνα του Στουρνάρα παρόλο που δεν τα βγάζει πέρα Με τη σύνταξη <σομίλει> <σομίλει> η, ταλέπο, η μάνα, όχι η πεθερά του δεν, κλέβε, δεν κλαίει Ούτε θλίβεται Η Μανούλα αχ, <σομίλει> Του Ντούλα η μάνα Θλίβεται, του Ντούλα η μάνα κλαίει <σομίλει> Τώρα αν εσύ νιώθεις Ντούλας αν ένιωθε, δούλα δηλαδή, θα τους είχε φάει τον κρυδελάνγκο. Το του κατάλαβες αυτό, <Ρι> Δεν το κατάλαβε. Δεν φινάζει, άστρο να φύγει. <Ρι> Αυτά, κυρίες μου και κύριοι, για σήμερα. <Ρι> λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι Στους 101,5 στο ράδιο άρτα. Θα ακολουθήσουν τα κλέτια του καναλάρχου. <Ρι> κυρίες μου και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σα. Για την ακρόαση Και πάνω απ' όλα για τις ευστοχότατες Πραγματικά παρατηρήσεις Να είσαστε όλοι καλά πάντα Πολύ καλά Γεια και χαρά σας ωραί. FM stereo.